Τι φωτάνε στη νεκρό θανάτων, θανάτων πατήσαν και τη φέντη μνήμασι. Ζωή χαρίσαμε. Την Κυριακή ε, διαβάσαμε στην Εκκλησία την θεραπεία του παραλυτικού από τον Κύριο. Και από το λόγο του Κυρίου μας φαίνεται ότι η αρρώστια, η σωματική ασθένεια μπορεί να είναι και εξετίας ε, της αμαρτίας, της αστοχίας μας του λάθους. Ασφαλώς για διαφόρους λόγους μπορεί να συμβαίνει η σωματική ασθένεια στον άνθρωπο μπορεί όμως να οφείλεται και στην αμαρτία γιατί όταν τον θεράπευσε ο Κύριος τον παραλυτικό, τον προέτρεψε να μην αμαρτάνει ξανά για να μην του συμβεί κάτι χειρότερο. Και ασφαλώς εδώ δεν έχει την έννοια ότι ο Κύριος ή ότι ο Θεός ε, ε, τιμωρεί τον άνθρωπο που αμαρτάνει αλλά η ίδια η αμαρτία ή καλύτερα ε, η λάθος, ο λάθος προσανατολισμός μας στην ζωή έχει ως σύμπτωμα την διατάραξη της ισορροπίας μας της πνευματικής, της ψυχή και της σωματικής. Του λέει λοιπόν να μην αμαρτάνει ξανά για να μην πάθει τα ίδια από την, τον διάλογο που είχε ο Κύριος μας με τον παραλυτικό ε, του θέτει το ερώτημα φαινομενικά αφελές ερώτημα αλλά μέσα από το ερώτημα ο Κύριος ήθελε να βγάλει το πρόβλημα την δυσκολία του παραλυτικού του λέει, θέλεις να γίνεις γενέσο, θέλεις να γίνεις καλά, μα, μα είναι φυδι, δυνατόν να τίθεται αυτό το ερώτημα. Φυσικά θέλει να, να είναι καλά, γι' αυτό είναι εκεί. Mm. Του το λέει αυτό για να πάει παραπέρα και να φανεί ένα πρόβλημα που έχει ο παραλυτικός η διαπροσωπική του δυσκολία, ότι δεν έχει άνθρωπο. Συνήθως εμείς, όταν δούμε να μοναχικόν άνθρωπο ή έναν άνθρωπο, Συνήθως παίρνουμε το μέρος Του και λέμε ο καημένος Τον αφήσαν έτσι Και αυτή είναι μια νόριμη στάση γιατί δεν σημαίνει κατά ότι όλοι ευθύνη ε, αφορά αυτούς που εγκαταλείπουν κάποιον αλλά και αυτός ο οποίο εγκαταλείπεται όπου η στάσια του είναι τέτοιου είδους με τόσο φορτικός ίσως τόσο φύλαυτος τόσο εγωκεντρικός τόσο αρνητικός άνθρωπος που απομακρύνει τους ανθρώπους από κοντά του προσαγγίζοντας τα πράγματα με ένα συναισθηματικό τρόπο με μια αφέλεια και νοημότητα λέμε ότι ο κάθε δυσκολεμένος άνθρωπος θεωρούμε ότι είναι και Πενεχοποιημένο και ανεύθυνος και την κατάστασή του Εδώ φαίνεται από τον λόγο του Κύριου μας ότι η αμαρτία του παραλυτικού είχε τις συνέπειες της, είχε τα συμπτώματά της και ένα σύμπτωμα της αμαρτίας είναι η διαπρόσωπική δυσκολία η αμαρτία στην ουσία δεν είναι η άρνηση και η παράβαση κάποιων εντολών αλλά κάτι περισσότερο. Η αμαρτία είναι η απομάκρυση από την ζωή. Είναι η απομάκρυση από την πηγή της ζωής των Θεών. Και έχει τα συμπτώματά της. Τα συμπτώματα είναι ευεργετικά στοιχεία γιατί αν θέλουμε και έχουμε τη διάθεση θα μας παραπέμψουν στο αίτιο, στη ρίζα του προβλήματος. Η θεραπεία δεν είναι η αντιμετώπιση του συμπτώματος αλλά το να αποκαλυφθεί η αιτία που φέρει την κατάσταση. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να έχει ένα πάθος Μια δυναμία ε, Δεν είναι αυτή η αμαρτία του Αν έχουμε μια ιδιοτροπία Αν έχουμε μια συνήθεια κακή Αυτό δεν είναι η αμαρτία μας Αυτό είναι το καμπανάκι Που μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά Και καταλήξουμε σε αυτή την κατάσταση Η θεραπεία δεν είναι να αποθίσουμε, να νεκρώσουμε αυτήν την εφάμαρτον έστω συνήθεια, αλλά να βρούμε την αιτία που οδηγεί σε αυτήν την κατάσταση και να τη θεραπεύσουμε. Και να τη θεραπεύσουμε όχι κοβοντάς την, αλλά μεταμορφώνοντάς την. Αντί του πάθους που είναι αιτία μιας καταστάσεως, να βρεθεί αντίστοιχη, α το πούμε αρετή, η αντίστοιχη θετική κατάσταση και θέση για να αναπαυθεί ο άνθρωπος και να μην έχει χώρο να τον προσβάλλει η αμαρτία. Μια συμπτωματική προσέγγιση και μια συμπτωματική θεραπεία δεν είναι θεραπεία. Κάποιος είναι για παράδειγμα οργήλος αν προσπαθήσει να, να πολεμήσει την οργή του συγκρατώντας τις, ε, τ, τον αυθορμητισμό του που έρχεται σαν χίμαρος και του ανάβει την καρδιά και αντιδρά, δεν είναι θεραπεία αυτό. Πρέπει να βρούμε τις αιτίες που μας οδηγούν στην οργή. Και όχι απλώς να τις βρούμε, αλλά να, να αντικαταστήσουμε. Αυτή την αρνητική κατάσταση που μας οδηγεί στην οργή, για παράδειγμα, με την θέση, με μια θετική κατάσταση. Και αυτό στην ουσία είναι η ενεργοποίηση της χάρη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, για παράδειγμα, εκνευρίζουμε με κάτι. Και αποδίδω την αιτία της οργής μου στο Α ή στο Β γεγονό στον ένα ή στον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι πραγματική αιτία. Πραγματική αιτία. Αυτό το γεγονός και οι άνθρωποι είναι η αφορμή που μου βγάζουν την αρρώστια που υπάρχει μέσα μου. Και ευτυχώ που τη βγάζω για να καταλάβω ποιο σήμερα εδώ τι μου γίνεται. Η αιτία είναι αλλού. Κάποιο μπορεί να κατηγορεί τον άνθρωπό του, τον σύντροφό του, τον φίλο του, ότι αυτό μου κάνει αυτό μου έκανε αλλιώς, και εγώ μου μια χαρά και είχα η ειρήνη και τώρα με κόλασε. Αυτό ναι, είναι ένα γεγονός που με ενεργοποίησε και τη στιγμή, αλλά μέσα μου και εγώ δεν είμαι καλά. Και πρέπει να βρω τις αιτίες που οδηγούμε σε αυτή την κατάσταση. Μια γενική αιτία που μπορούσαμε να πούμε, είναι ότι υπάρχει ερημιά μέσα μας. Υπάρχει κενό μέσα μας. Δεν υπάρχει ζωή μέσα μας. Δεν υπάρχει χαρά μέσα μας. Και τρωγόμαστε με τα ρούχα μας. Είναι πολύ αφέλε καταρχήν όπω είπαμε και πριν, να αποδώσει κανείς το γεγονό ότι είναι μόνος εις τους άλλους που τον εγκατελείψαν και όχι στον εαυτό του που απομακρύνει τους άλλους από κοντά του. Δεύτερο είναι να αποδίδομαι την κατάσταση που έχουμε ότι δεν είμαστε καλά στους άλλους. Μα είναι δυνατό. Μπορεί να μου κλέψει κανείς την χαρά. Μπορώ εγώ να είμαι καλά και ξαφνικά εξειδά στον όνομα. να μην είμαι καλά. Δεν ήμουν πραγματικά καλά. Γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Ήταν μια επιτιδευμένη υγεία. Δεν ήταν πραγματική υγεία. Ήταν μια υποκρισία υγείας και καλοσύνης. Οτιδήποτε μπορεί να ταράξει την καρδιά μου είναι η αφορμή. Αυτό μου πραγματικά είναι αρρώστια ότι η καρδιά μου που είναι ευάλωτη ευπρόβλη, ευπρόσβλητη δεν είναι σταθεροποιημένη. Δεν είναι υγιής. Δεν είναι ισορροπημένη η καρδιά μου έρχεται λοιπόν και ο Κύριος μας λέει ότι η αστοχία του παραλυτικού ο λάθος τρόπος ζωής η λάθος τάση ζωής τον οδήγησε στην αρρώστια όταν ένα ένας άνθρωπος για να ένα παράδειγμα ενός τύπου ζει με μια αγωνία επανκελματικής καταξίωσης και αγωνίζεται να επιτύχει επαγγελματικά Κοινωνικά και κατ' επέκταση οικονομικά Αυτός ο άνθρωπος έχει δρομολογήσει τον εαυτό του Σε μια άθο στάση Γιατί να το δούμε Είναι αυτός ο σκοπός της ζωής μας Ασφαλώς και θα δουλέψουμε Αλλά για ποιο λόγο δουλεύουμε Αν εξετάσουμε πράγματα εξωτερικά Θα κανείς θέλοντας να βρει μια πρόφαση Να μην αντιμετωπίσει την ουσία του προβλήματος Θα πει καλά δεν πρέπει να δουλεύουμε Και ο τεμπέλης θα πει καλά λέει ο παπάς, να μην δουλεύουμε. Δεν είναι έτσι και η αργία δηλώνει άλλη να Έχουμε λοιπόν αυτόν τον τύπο ανθρώπου, ο οποίος Ζή. ζει με αυτή την αγωνία. Τι δεδομένα θα έχει στη ζωή του, καταρχήν Θεός είναι στην πάντα. Θεός του είναι αυτή η ανάγκη του για κοινωνική καταξίωση. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένα ας... άνθρωπος της ραδιοργίας και της μηχανογραφία. Θα γλύφει τους ανωτέρους και θα δάβει τους κακτοτέρους. Και θα προσπαθεί μια αγωνία να επιτύχει τους στόχους του. Με το τσιγάρο, με το αλκοόλ, με τις γκόμινες. Μετά αρχίζει να ξενερώνει αυτό, να χάνει όλη του την δύναμη και την ενέργεια. Χάνει την ισορροπία του. Τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος? Θα αρχίσει μετά το στομάχι μου δεν είναι καλά. Ξηνύλες, το έντερό μου. Δεν έχω αίσθηση χαράς. Δεν μπορώ να αγαπήσω, να ερωτευτώ δεν με αγαπάει κανένας. Αυτή η σωματική ασθένη δεν συνδέεται με ένα πνευματικό γεγονός. Είναι δυνατόν να μην είναι έτσι. Μετά φταίει ο Θεός που με τιμώρησε. Θεέ με και να σου. Δεν τιμώρει ο Θεός. Η ήδη κατα... η ήδη... Ο τρόπος ζωής ήδη η αρρώστια μου οδήγησε εκεί. Να πάρουμε ένα άλλο τύπο ανθρώπου. Πάρουμε μια γυναίκα τώρα η οποία, επειδή μεγάλωσε ένα περιβάλλον που δεν ευχαριστημένοι με αυτό και νιώθει μιονεκτικά, προσπαθεί στη ζωή της να βρει την καταξίωσή της και να βρει έναν τρόπο που θα τύχει της αυτοεκτήμησης. Λοιπόν, Αυτό ο άνθρωπος που ε, έχει μια οικογένεια που την... Κάνει να είναι σαν με τον εαυτό τη. Να νιώθει μειονεκτικά, να νιώθει καλά. Ποιον άντρα θα βρει. Θα ψάξει αυτόν που θα τη δώσει την αίσθηση ότι είναι σημαντική και σπουδαία. Ποιον τον καλύτερο θα ψάχνει. Ποιο θα είναι αυτό. Κανένα δεν θα βρίσκει. Ο ένα αξίζει και ο άλλο μυρίζει. Και θα βρίσκει κανένα Δεν μπορεί να αγαπήσει αυτό ο άνθρωπο. Δεν μπορεί να αγαπά. Και ούτε θα μπορεί να εμπνευστεί από κάποιον, γιατί εγκεφαλικά λειτουργεί. Αυτός έτσι, αυτός αλλιώ. αυτός μου δίνει την αίσθηση ότι επιβραβεύτηκα για να νιώθω σημαντική. Πήρα το καλύτερο βραβείο, τον καλύτερο δηλαδή αυτό που εμένα μη κανοποίει και είναι στη φαντασία μου. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή δεν θα μπορέσει να αποφασίσει ποτέ. Θα έχει σύγκρουση, θα, συγχυ... θα... θα έχει σύγχυση μέσα της. Και μετά θα προσεύχεται εδώ να διδέξει τον αγαπημένο της. Πιο ο Θεός... μα θα σου δείξει κάποιου που να μην κουσταρήσει. Τι γίνεται τότε. Γι' αυτό Θεός δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Ο είναι η ζωή που φέρει την ανάπαυσή μας και μπορούμε τότε να επιλέξουμε. Λοιπόν, επομένως όταν υπάρχει ανισορροπία μέσα μας αυτό βγαίνει και στο περιβάλλον. Η μόλιση του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο από τα χημικά, είναι και ψυχική η μόλιση του περιβάλλοντος θα μπείτε σε ένα σπίτι που υπάρχει ισορροπία και σε ένα που υπάρχει ισορροπία άλλη έχετε άλλη επίδραση έχει πάνω μας αυτό το πράγμα αυτό λοιπόν ταράσει την καρδιά μας και είναι δυνατόν να προσβάλει και το σώμα μας ανάλογα από όσο διαχειριζόμαστε η εκκλησία προτείνει έναν τρόπο ζωής αυτό μας προτείνει και ο Χριστός ο τρόπος της μετανία και της ταπεινώσεως φέρει ισορροπία στον άνθρωπο. Αποκαθιστά το μέτρο ζωής που φέρει ανάπαυση. Η απομάκρυση λοιπόν από τον Θεό από την πηγή της ζωής μπορεί να εκφραστεί ως σωματική ασθένεια. Όχι επαναλαμβάνουμε γιατί τιμωρεί ο Θεός δεν τιμωρεί. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν είναι καλά είναι πολύ σημαντική δηλαδή η στάση ζωής μας. Πολλοί φιλοσοφο... άνθρωποι που έχουν έτσι μια φιλοσοφική διάθεση λένε ο τρόπος σκέψεως επηρεάζει τη ζωή μας, το πώς σκεφτόμαστε. Δεν είναι ολοκληρωμένο αυτό. Η στάση ζωής μας είναι αυτή που καθορίζει την ισορροπία μας και την υγεία μας. Τι. Ποιο είναι το κέντρο της ζωής μας. Ποιο είναι το ζητούμενο της ζωής μας. Ποιος είναι ο πόθος της ζωής μας. Ποιο είναι μέτρο ζωής για μας. Εκφράζεται επίσης σαν διαπρόσωπική δυσκολία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνειδηθεί. Αυτό το παραμύθι. Ότι για ό,τι ζω και ό,τι σαν με φταίνει άλλη, Εάν εξακολουθούμε το Πιστεύουμε και να το αστερνιζόμαστε, θα είμαι θα καθυλωμένοι και τελείω ανόριμοι. Άνθρωποι που δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας και άνθρωποι που δεν θέλουμε να οριμάσουμε, και άνθρωποι που δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τη βρεφική μας ηλικία. Υπάρχουν τέτοιοι. Όριμοι άνθρωποι μεγάλης ηλικίε που θέλουν να είναι βρέφοι, να λένε φταίνε αυτό, φταίει το άλλο, φταίνει η άλλη. Εγώ ποτέ δεν φταίω». Είναι πολύ σημαντικό να δούμε την πραγματικότητά μας η εκκλησία μιλάει για την αυτομεμψία μιλάει για την αυτοκριτική μιλάει για τη μετάνοια μιλάει για την ταπείνωση δεν μιλάει για την έκθρα δεν μιλάει για την σύγκρουση δεν μιλάει για την κατάκριση δεν είναι δύο στάσεις ζωήσεις αυτές εάν εγώ ζω με την αυτομεμψία με την μετάνοια ελπίζοντα την αγάπη του Θεού και χαίρο, να έχω την Χαρά του Θεός με συγχωρεί, τι υγεία θα μου δώσει αυτό και τι η υγεία θα μου δώσει όταν κρατώ την κακία μέσα μου είναι κακό και έχω ένα αχ μέσα μου πάντα μία έκρηξη που την κρατώ κάποιος πέρας μου φεύγει και σκοτώνα με την συντροφό μου για παράδειγμα Τι η θα έχω σε αυτήν την περίπτωση μετά τι θα πω αχ με αρρώστησε ο άθλιος εγώ αρρώστησα τον εαυτό με τι υποσκέφτομαι. και η απομάκρυση ασφαλώς από τον Θεό εκφράζεται και ως πνευματικό πρόβλημα. Όταν δεν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας και να κάνουμε τις επιλογές μας, αποδίδουμε τα πάντα στον Θεό. Και λέμε, υπάρχει υποκρισία. Αχ, προσευχηθείτε Πάτερ να με φωτίσει ο Θεός τι θα κάνω, να προσευχηθούμε να μου δείξει ο Θεός. Αλλά στην ουσία η ζωή που ζούμε είναι τελείως ξένη από τον Θεό. Πώς μπορώ να ζητώ το θέλημα του Θεού στα λόγια όταν το βίωμα μου και η ζωή μου δεν δείχνει κάτι τέτοιο, μάλλον δεν καταλαβαίνω τι είναι θέλημα Θεού ή πιστεύω ότι ο Θεός μου κάνει το χατήρι και θα ταιριάξει το θέλημα μου με το θέλημά του. Εάν πραγματικά θέλω το θέλημα του Θεού σημαίνει η καθημερινή μου ζωή να έχει αλλιώσει, να έχει αλλαγή να έχω δευθεί ότι θα ο Θεός κάποιος λέει πιο πολύ αχ πάτε να φρονάσω άνθρωποι να ερωτευτώ προσευχηθείτε δεν έχετε κάποιος να, να με εμπνεύσει συνήθως τους άνδρες τους εμπνέουν τα σωματικά καλή και τις γυναίκες τα λεπτά κάλλη <laughs> που αυτό εκφράζεται με πτυχία με κοινωνική θέση με κτίμηση τέτοιου είδου που δίνει μια ασφάλεια και μια σιγουρία συνήθως δεν είμαστε απολύτεοι λοιπόν όταν έχουμε αυτό το κριτήριο επιλογής μέσα μας τι να μου δείξει ο Θεός γιατί υποκρίνουμε τόσο πολύ δεν θα ασχοληθεί ο Θεός με αυτό το πράγμα και δεν ασχολείται ο Θεός ασχολείται με το να μου διαμορφωθούν κριτήρια ζωής. Εμείς θέλουμε μία λύση μαγική χωρίς να διαμορφωθεί μέσα μας ένα κριτήριο ζωής. Αν το ψάξουμε θα δούμε ότι δεν αγαπούμε και δεν ερωτευόμαστε έτσι, αλλά αυτό που επιλέγουμε τελικά. Αυτό το παραμύθι που λένε σαραντάριδες και πενιντάριδες, ότι... Να μην κοιτάμε και το εξωτερικό Μα να έχει και το πνευματικό Στην ουσία λέει Ας έχει το σημαντικό και το πνευματικό το φτιάχνουμε <Κι> Αυτό Ασφαλώς ο άνθρωπος να κάνει αυτό που κάνει Δικαίωμά του είναι Αλλά αν το ψάξουμε Το ποιον ερωτεύεται κανείς Είναι επιλογή του που διαμορφώνεται Από τότε που, αρχίζει, που γεννιέται Δηλαδή το τι κριτήριο έχουμε Υπάρχει ας πούμε Το κριτήριο το πρωτόγωνο Αυτό που αφθόρμητα βγαίνει Ας το πούμε, ας το ονομάσουμε κατώτερο Που έχει να κάνει με το ένστικτο Λοιπόν Αυτό το ένστικτο Που διαμορφώθηκε με κάποιες ιδέες, εικόνες, φαντασιώσει, Περιβάλλοντα Το δούλεψα Ή αφέθηκα θεωρώντα ο έρωτα Είναι μια απόλαυση και ένα δικαίωμα Το δούλεψα και με το ανώτερο πεδίο του λόγου της ζωής, της τάσης ζωής. Αν ένας άνθρωπος έχει το, ήδη, την, το ίδιο πρότυπο ανθρώπου που θέλει στη ζωή του από τα 18 μέχρι 40, είναι ένα πτωχότατος άνθρωπος που δεν μεγάλωσε καθόλου. Αυτό δεν είναι αρρώστια. Όταν δεν οριμάζει ο άνθρωπος, όταν δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος. Όταν κάποιος βρίσκεται ένα σύντροφο και δεν εξελίσσεται επίση. γιατί είναι καθυλωμένος σε αυτό που του καρφώθηκε. Ο έρωτας τελικά είναι γνώση και μάθηση, είναι μάθηση και γνώση. Ανάλογα πως παιδεύει ο καθένας στην εαυτό του προσωπικά, πως εξελίσσεται. Ανάλογα πως εξελίσσεται, έχει και το ανάλογο κριτήριο ζωής. Έχει και το ανάλογο κριτήριο επιλογής. Έχει και το, και το κριτήριο αναφοράς. Δεν γεννηθήκαμε έτσι. Γιατί όλα τα μαθαίνουμε και αυτό δεν μαθαίνεται. Είμαι η παπάσαρα χρονών. Έγινα στα 22 αν είχα το ίδιο κριτήριο ποιημαντικής διακονίας από το 21 μπορεί να το έχω τελικά. Να είμαι για μούντζες, Που σημαίνει ότι δεν, προσε... δεν εξελίσσεται κανείς. Και δεν αλλοιώνεται εσωτερικά. Λοιπόν, όλα τα πράγματα αλλοιώνονται. Το ερωτικό κριτήριο του ανθρώπου γιατί δεν αλλοιώνεται. Έτσι, δώσε μια σφραγίδα, μια στάμπα και τελείωσε. Άρα ανάλογο ο άνθρωπος πώς δουλεύει μέσα του, αλλά κάθεται παθητικά... Πώς θα έρθει το γεγονός που θα τον ελευθερώσει και θα περάσει όμορφα. Και ζει μίαν παγίδα και μίαν απάτη. Επομένως στην ουσία, στο βαθμό που ο άνθρωπος εξελίσσεται προσωπικά ο ίδιος, πνευματικά, πόσο ζωντανεύει η σχέση με τον Θεό, διαμορφώνεται και ένα άλλο ήθος σε όλα. Βλέπει, δεν, δεν, δεν μπορούμε εύκολα να δεχθούμε ότι έτσι μου ήρθε και αγάπησα. Υπάρχει λόγο. Και μαθαίνει ο άνθρωπο αυτή τη διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο. Αν δεν είναι ξεκάθαρο, τρώγεται, έχει συγκρούσει με αυτά που τα λαιπωρείται. Αυτό δεν θα βγει και στην ύπαρξή του. Όχι μόνο θα βγει στην ύπαρξή όταν δεν είναι ξεκάθαρο αυτό το πεδίο, τι είδου σχέση θα κάνει. Πόσο αναπαμμένος θα είναι στη σχέση Πόσο εισαρροπημένος θα είναι Φαντάσου λοιπόν να με έναν άνθρωπο που δεν είναι εισαρροπημένος Και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις Τι υγεία θα έχεις σωματική Είναι δυνατό Επομένω αυτό που θα μπορούσε να προτείνει κανείς Είναι ότι Η πρόταση της για παράδειγμα Για εγκράτεια Δεν είναι μια παθητική κατάσταση Που Είμαι ενεργώ συναισθηματικά και περιμένω το θαύμα από τον Θεό που θα μου δείξει για να απολαύσω τη ζωή. Αλλά η πρόταση τη Εκκλησία για αποχή από τα πάθη στην ουσία είναι και πρόταση μετοχή στο πάθος του Χριστού και τη αγάπη του Χριστού. Δεν είναι μια αρνητική κατάσταση. Αυτός που αληθινά πάρθενεύει είναι αυτό που αληθινά με Αυτός που έχει πληρότητα ζωή μέσα Δεν είναι μια αρνητική κατάσταση. Όσο τη ζει σε μια αρνητική κατάσταση, τότε δυναμώνει μέσα στον άνθρωπο η έννοια της λαγνίας. Και το κριτήριο της ερωτικής του αναφοράς έχει στιγματίζεται από αυτή τη λαγνία. Και όχι από τη γνώση του προσώπου. Εμείς πώς ορίζουμε το πρόσωπο, όμως ορίζουμε και το δικό μας πρόσωπο. Είναι καθρέφτης οι επιλογές μας και η σχέση μας Δεν είναι τυχές οι επιλογές μας Ανάλογα ποιο είναι το πρόσωπό Το δικό μας Πώς εξελίχθηκε το δικό μας Ποιοι είμαστε, τι όνομα έχει Είναι τέτοιου είδους και οι επιλογές μας Συναντώνται δύο άνθρωποι Οι οποίοι έχουν κοινό ενδιαφέρον Αυτό ορίζει τη σχέση τους Ας υποθέσουμε τον αθλητισμό Το ποδόσφαιρο Έχουν μια κινήση που αισθάνουν Αυτό τους φαίνεται σε μια ενότητα, σε μια γνώση. Είναι Παοξής, είναι Αριανός, είναι Ηρακλής, είναι Ολυμπιακός Έχουν μια γνώση πάνω σε αυτό το επικίνδυνο σε αυτό το επίπεδο Άλλος μια πολιτική άποψη, μια κομματική άποψη επικίνδυνος αυτό το είδος Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος βρίσκει σημαντικότερες αναφορές μέσα του Στο βαθμό που ο άνθρωπος οριμάζει Έχει και ανάλογες επιλογές Πες μου τι επέλεξε να σου πω είσαι εν Έτσι λοιπόν, αν ο άνθρωπος μέσα του έχει βρει μια ομορφιά και δεν είναι στατικός άνθρωπος και είναι σε διαρκή εγρήγορση τότε διαμορφώνονται, διαμορφώνονται άλλοι οπτικοί, άλλο αισθητήριο, άλλοι δυνατότητα γνώσεις και κατανόησεις. Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει την επιλέξη Κάτι δεν πάει καλά. Τι σημαίνει ότι δεν ξέρω να επιλέξω. Δεν ξέρω τι είναι η χαρά μου. Δεν ξέρω τι είναι σημαντικό στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι μπορώ να αγαπώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να με οθήσει σε μια αναφορά ζωή. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Είμαι τόσο σαλεμένο. Αυτό δεν έχει να κάνει με ένα απλό μπέρδεμα. Αυτό το μπέρδεμα δείχνει ότι εγώ, σαν πρόσωπο, με μπερδεμένο. Και δεν ξεκαθάρισα τι είναι σημαντικό, τι είναι χαρά για μένα. Τι είναι ζωή για μένα, τι είναι περιχόμενο για μένα. Ποιο είναι θησαυρό για μένα. έτσι δεν μπορώ να έχω ουσιώδη σχέση με τον άλλον άνθρωπο δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν έχω μια κατεύθυνση θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι το είπαμε αυτό για να δείξουμε ένα συσχετισμό του πνευματικού γεγονότος με την διαπροσωπική δυσκολία και σε άλλες περιπτώσεις της σωματικής νόσου έχω μια απορία από πώς... <συσχελίδι> αυτό που καταλαβαίνω η πνευματική οριμότητα με την βιολογική οριμότητα είναι της τρόπο ανάλογα με τα χρόνια. Πώ ένα παιδι 8, παιδί 18-19-20 χρονών. Πιο πολλοί από αυτά τα καταλαβαίνουμε κάπως τώρα, Γιατί έχουμε όχι κάπως προδομένοι, κάπως από όλε σχέση στη ζωή, και θα σε ένα να καθίσουμε σε τα πράγματα. Σε ένα νέο ξέρω να τα κατανοήσει και να, να τα κάνει. Χριστόδουλε γι αυτό είπα, 40, 50, να μην, να είναι, είναι, το, το, το ερώτημα σου είναι έντιμο και σωστό Αλλά υπάρχει και χειρότερο ερώτημα Πώς είναι το ένα σαν 40-50 σκέφτες σαν 18 Έτσι, Αυτό είναι πιο, το πιο δύσκολο Σε αυτό συντελούν ε, Χριστό δούλε Και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνεται κανεί. Άρα η σχέση στο ζευγάρι Και τα πρότυπα ζωή που έχουμε Είναι πολύ καθοριστικά Για το τι θα διαμορφωθεί Ένα είναι αυτό Δεύτερο, ε, νομίζω ότι Μπορεί να μην έχει ξεκάθαρη την, ε, την, να το ονομάσει ένα 18 ή 19χρονος αλλά εξακολουθεί να έχει μια ελευθερία μέσα του που ανάλογα που λειτουργεί πιο απλά ανάλογα με την ευαισθησία που έχει, την καλοσύνη ή τη σκληρότητα του βγαίνουν και ανάλογα επιλογές και ανάλογα τις δουλεύει Αν τις ξεκινήσει με καλό τρόπο θα εξελιχθεί και θα έχει ε, καλύτερα αποτελέσματα Άν και η είναι μια χοντροειδή διάθεση να ξεζουμίσει και να καταφάει τις άρκε του άλλου ανθρώπου ασφαλώς δεν έχει ποτέ αποτέλεσμα η πορεία μας λοιπόν είναι μια, η ζωή μα είναι μια πορεία ζωή. ένας 18χρονο μπορεί να μην έχει διαμορφώσει ε, έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα και δεν είναι δυνατόν έτσι αλλά έχει διαμορφώσει μέσα του, ένα, του εξαιτία τη ευθύνης που έχει και της ελευθερίας μια διάθεση και αυτή η διάθεση τουλάχιστον είχε ευθύνη. Και αυτή τη διάθεση το θέμα είναι πώς θα τη δουλέψει, πώς θα εξελιχθεί αυτή. Ασφαλώς ένας που είναι 23 χρόνια ή μπορεί να παντρευτεί, μπορεί να μην έχει νοηματά στο γάμο των 50 χρόνων, αλλά η διάθεσή του είναι ξεκάθαρη. Αν είναι θετική ή Και πώς έχει διάθεση αυτό να το δουλέψει. Και να μην αθιθεθεί σε την κατάσταση. Και κυρίως δε... Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η διάθεση εμπνέεται μόνο από τη χάρτη του Θεού. Αν δεν μάθει ο άνθρωπο να προσεύχεται, όχι να του δείξει ποιο να πάρει. Είναι υποκρισία να λέω, να έχω συγκεκριμένα κριτήρια επιλογή και να δουλεύω και να, να ταλαιπωρώ το Θεό να μου δείξει τι να κάνω. Γιατί τον ταλαιπωρώ. Αφού αυτό που θα μου δείξει μπορεί να είναι έξω από τα κριτήρια μου και τον κοροϊδεύω. Δεν δείχνει ο Θεό πράγματα. Ο Θεό θα μου διαμορφώσει την χαρά τη καρδιά, την καλή νευαισθησία, την καλή διάθεση για να δουλέψω μαζί του. Την πορεία τη ζωή μου. Σε φορέσα την ερώτηση μου, έχω την αίσθηση ότι ο παραγωγικό εκεί κατά κάποιον τρόπο ψέβεται, γιατί στην ερώτηση την ευθεία του Χριστού θέλεις να γίνεις υγιής, απαντάει δεν έχει άνθρωπο. 18 χρόνια στην οικογεντήθρα του Σιλωάνου. Ποιος τον παΐζει, ποιος τον αλλάζει, ποιος τον περιποιείται. Ίσως, τελικά, από όλες που έχουμε, από του άλλου, δεν είναι αυτέ που θέλουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο εκεί ο οποίο. Αυτό επιβεβαιώνει, αυτό, αυτό που είπατε, επιβεβαιώνει την θέση ότι δεν είχε καλές διαπροσωπικέ σχέσει. Δηλαδή, του ανθρώπου του στείλαμε με τον δικό του τρόπο. <συσχε> του στείλαμε με τα δικά του δεδομένα και αυτή δεν ήταν θυσιαστική τόσο για αυτόν, ώστε να το πάρουν στην κορυφή και να το βάλουν πρώτο. Απλώ είχε μια σχέση ανάγκη, συμβατική σχέση. Πε ότι κάποιο έχει γονεί οι οποίοι, όχι λόγους ασθέντες, έχουν μια ιδιορρυθή ιδιοτροπία. Το προσπαθούν, το βολεύουν, αλλά βρίσκονται και ένα καπί ακόμη καλύτερα. Τέλος πάντων, αλλά το φροντίζουμε, αλλά δεν δίνει την καρδιά του άνθρωπος εκεί. Δεν μπορεί, δεν τον αφήνει ο άλλος. Συ και στη ζωή μας παίρνουμε αυτό που δίνουμε. Έτσι δεν είναι. Πάτω, τα κριτήρια που έχει ο άνθρωπος, <χω> όταν λοιπόν, διαλύθηκε με <χω> τέτοιο... Εξα, εξαρτούνται από, από την πύρα, δηλαδή από αυτό που πέρασε αυτό, ή αυτό μπορεί να είναι με διάφορου τρόπου και το συμπέρασμα, πούμε, βγάζει το ίδιο με αυτό που το άλλο το, το, το, το, ταιρι, δηλαδή, ταιρι, το ταιριάζει. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, άμα είχαν διά, διάφορα διώματα και δύο, γίνεται ότι βγάζανε το ίδιο συμπέρασμα από, το, από τη ζωή και θέλουν κάποια πράγματα. Να μοιραστούν στα κριτήρια, να Κοιτάξτε, ο καθένα επιλέγει κάποιο κριτήριο. Αυτό που είπαμε είναι ότι ε, δεν είναι κάτι τυχαίο ότι έτσι μου ήρθε. Αυτό ότι έτσι μου ήρθε πρέπει να το σταματήσει κανεί το παραμύθι. Έτσι ήθελα. Είχα τέτοια κριτήρια και έκανα αυτή την επιλογή. Μπορεί να ήταν ανώριμα τα κριτήρια. Μπορεί να μην τα με τα κριτήρια. Όμω είχα τέτοιε φαντασιώσει μέσα για τον ιδανικό σύντροφο που επέλεξα αυτό. Καλό ή κακό. Αυτά τα κριτήρια όμω ήταν. από τι έγινε, ήταν, ήταν, ήμουν αφημένο σε αυτά τα κριτήρια ή τα δούλεψα μέσα μου. Δεν δουλεύω συγκεκριμένα τα κριτήρια αυτά για να ερωτευτώ. Αλλά δουλεύω την ύπαρξή μου σε μια κατεύθυνση. Μην μπερδευτούμε. Δεν από μόνο τώρα και φτιάχνουμε μια φαντασία ω τη σύντροφο να βρω. Στο βαθμό που ο άνθρωπο οικοδομείται, οριμάζει, καλλιεργείται, του βγαίνει και μια στάση ζωή σε όλα τα επίπεδα. Και σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι μέτρο ζωή μέτρο χαράς ή μέτρο αναζήτησης είπατε πριν όμως χαρά ή μέτρο αναζήτηση. Είπατε προγνώσει, αν μεγαλώσει και φτιάξει άλλα κριτήρια. Αυτή είναι η μετρο αναζητησης ειπατε πριν του κάμου η άσκηση της σχέσεως η συνοδηπορία να ενεργοποιήσω και τον άλλο σε κάποια κριτήρια να με ενεργοποιήσει και ο άλλος και να παλέψει αυτή τη δεκασία να κάνω υπομονή να δείξω ταπείνωση και έτσι να μάθει ο άνθρωπος να αγαπά γιατί το πιο σημαντικό και είναι η ουσία τελικά του έρωτο είναι η αγάπη. Δεν είναι μια φαντασίωση, κανείς ξενερώνε μετά ένα δύο χρόνια γιατί έχει ταυτίσει τον έρωτο μια φαντασιακή κατάσταση ικανοποίησης ενστίνκτου ή αισθητικής Και μετά από λίγο, κύριε Φεύγε αυτό, τι γίνεται, έχουν τελειώσει όλα Με αυτή είναι η αισθητικης και μετα απο λιγο κυριε τι γινεται εχουν τελειωσει ολα μα αυτη ειναι η φτωχεια μας Δεν έχουμε καταλαβεί τι αισθεί Τι είναι σχέση, τι είναι αναζήτηση τι είναι ενότητα δύο προσώπων, τι είναι αγάπη, Αυτό αυτός είναι η έρωτας, είναι η αγάπη ο έρωτας. Δεν είναι η φαντασίωση, είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό όταν κανείς ε, δεν έχει αυτή την προοπτική του έρωτα που είναι η αγάπη, ζει ένα άγχος, μια ανασφάλεια. Κυρίως δηγυνεύει καλά και ο άντρας. Και πάντα θα αρέσω, δεν θα αρέσω, μα αυτό είναι το υλικά. Ακόμη εκεί κολλήσαμε. Όταν δεν υπάρχει η αγάπη, ως βαθύτατο γεγονός που ορίζει το πρόσωπο και την ανάγκη του προσωπου εκεί θα μείνουμε και αυτό μετά υπάρχει η απάτη και η μηχία δεν υπάρχει κανένα λόγο το αν όμως έχει φαντασιωθεί κάτι που έχει, ξε... που έχει απομυθοποιηθεί είναι τελείως γυμνός τι θα κάνει άρα χρειάζονται άλλες ρίζες σύνδεση. τις έχουμε τις έχουμε διαμορφώσει ζει πληρότετα ο άνθρωπος με την εμπειρία τη αγάπη και την παρουσία του άλλου, ή τέλο πάντων μπορεί και περπατάει, να μην το πούμε πληρώτερα και τα εξειδανικεύσουμε. Αντέχει, ζει με αυτή την κατάσταση. Προχωράει το πράγμα. Εάν ο άλλο είναι ένα γεγονό καταναλώσιμο, δεν προχωράει το πράγμα. Θέλει διαρκώ προϊόντα προ κατανάλωση. Και εκεί που έχει λάθη, θα πάρει και ορεικτέλαιο και θα πεθάνει. Και θα μπουρδοκλωθεί το πράγμα. Άρα. Όσο ο άνθρωπος δεν ζει μέσα του τις δυνατότητες να είναι πλήρης ο ίδιος Δηλαδή αν έχουμε κουραστεί μέσα μας ο κουρασμένος άνθρωπος θα κάνει τίποτα Ο ψυχικά και πνευματικά κουρασμένος άνθρωπος Αυτός που δεν έχει μέσα του μια αίσθηση ζωής και χαρά. Θα διεκδικεί από τους άλλους τη χαρά Από τους έρωτές του, από τα χρήματα του, από τα πλούτη του, από τη δόξα του ε, Αυτό τι να σε κάνει Μπορεί να υπάρχει, να συνεπάρει με κάποιον άλλον άνθρωπο έτσι. Να δούμε σαν μια. Ναι, σ... 네. <Male intestine jungle> Όχι κατά ανάγκη. Είπαμε. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να είναι. δεν σα καταλαβαίνω. Τι θέλετε να πείτε. Ε, μαθαίνει να εγκρατεύεσαι. Είναι θέμα εφή. Και... μαθαίνει να εγκρατεύεσαι. Μαθαίνω να εγκρατεύομαι σημαίνει ξέρω το λόγο που εγκρατεύομαι. Όχι έτσι. Mm. Μαθαίνω το λόγο που εγκρατεύομαι. Mm. Μαθαίνω το λόγο που εγκρατεύομαι και η άσκηση με παιδαγωγεί. Ο κόπος αυτός με καλλιεργεί και. Είμαι πιο δεκτικό της χάρητος του Θεού, των δωρεών του Θεού και της γνώσης του Θεού. Ο άνθρωπος που είναι αφημένος την άνεσκης απολαύσεις, τι παθήνει, χοντρένει ο νους του, χάνει τη διάκρισή του. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι χαρά και τι είναι λύπη, τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τα πάθη μας παχαίνουν, παχαίνουν την αίσθησή μας. Ο άνθρωπος που, που ασκείται και ζει προσευχόμενος λεπταίνει, έχει αποκτέα, λεπτότητα αντίληψη, διάκριση και μπορεί να εννοήσει τον άλλον άνθρωπο να τον καταλάβει να έχει σχέση λοιπόν δέσε, τώρα το πάθος που μπορεί να οδηγήσει στη σωματική νόσο όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζημίζει στο πάθος του στην αγωνία του γίνεται σαν βλάξ δεν έχει διάκριση δεν μπορεί να ζει, δεν ξέρει να ζει δεν έχει πουθεν ανάπαυση δεν μπορεί να γνωρίσει τον άλλο στην πραγματική του διάσταση Και να σχετιστεί μαζί του Και ζει τους άλλους Αδιακρήτως Τι σημαίνει ζω αδιακρήτως στον άλλο Δεν ζω αυτόν που είναι Αλλά αυτό που φαντάζομαι ότι είναι ο άλλος Ή αυτό που θα ήθελα να είναι ο άλλος Δεν μπορεί να είναι σχέση αυτό Άνθρωπος χωρίς σχέση Μπορεί να έχουμε πολλές κοινωνικέ σχέσει. Αλλά πραγματική σχέση δεν έχει Μπορεί να είναι υγιής και σωματικά Ο άνθρωπο όμω που έχει ασχοληθεί με τον εαυτό του, ελέγχει τη φυλαυτία του, αναζητεί την αλήθεια, αναζητεί τα όμορφα της ζωής μέσα του, τα αναζητεί στο πρόσωπο του Χριστού, λεπταίνει, αποκτά ευαισθησία, μπορεί να χαίρεται και με τα ελάχιστα, με μεταδίδει χαρά, δεν με τα μιζέρια, δεν τα λείπει τον, τον άλλον άνθρωπο, δεν μεταφέρει αγρίλα, αδιακρισία. Και μπορεί να ξέρει ποιο είναι ο άλλο. Και μπορεί να επικοινωνήσει σε τέτοιο σημείο που να δημιουργήσει τι δυνατότητε σύνδεση με τον άλλο. Μόνο ένα άνθρωπο λεπτό μπορεί να βρει τρόπο να συνδεθεί μαζί μα και να συνδεθούμε αυ... κι εμεί μαζί του. Ένα άνθρωπο χοντροκομένος Και αυτό είναι ο εμπαθή άνθρωπο, άνθρωπο που δεν έχει καλλιεργηθεί. Δεν βρίσκει του τρόπου σύνδεση. Δεν έχει νοημοσύνη τέτοιου είδου τέτοια ευελιξία, τέτοια καλή διπλωματία που να βρει τους τρόπους σύνδεσης και προσέγγισης και να ρίξει γέφυρες αντιθέτως δε και γέφυρες να έχει τις ρίχνει, τις γκρεμίζει και ζει σε μια απομόνωση πόσο υγιής μπορεί ένας άνθρωπος όποιος είναι ασύνδετος με τους άλλους ανθρώπους αυτή είναι η ομορφιά της ζωής αυτή είναι η πρόταση της Εκκλησίας η οποία δεν μπορεί να γίνει αν ο άνθρωπος δεν ζει και δεν είναι προσευχόμενος. Ασκητικά δεν νοούμε να πάει στο άγιο όρο ή στην ερημιά. Ασκητικά σημαίνει να περιορίζω τα θέλημά μου όταν είναι εγωκεντρικά φύλα αυτά. Τι ωραία που το λέει ο Γιώργος Παΐσιος, ρε μου. Το λέει, μπορεί να γελάσουν που λέει, αχ λέει να βρω καμιά καλή γυναίκα παντρευτό. Φρέπει παιδάκι μου, τις κακές που πάρει τενεκέδες. Α, σε πέρασε ηλικία σου, σε εμά. Έλεγε ότι να βρούμε μια καλή γυναίκα να παντρευτούμε, και τι κακέ, ποιο θα τι πάρει. Είτε είναι και έδεσε, είτε ποιοι. Νομίζω, θεωρούμε πω. Τέλο πάντων, α αφήσουμε αυτό. Τέλειωσε, τέλειωσε, τέλειωσε, πάμε παρακάτω. Ε, να δούμε τι λέει κάποιες, αυτά που λέει ας πούμε ο Αβάσης Σάκος Σύρος, είναι πολύ δυνατά, που εκφράζουν την υγεία του προσώπου. Δηλαδή, δεν του βγήκαν αυτού, τώρα αυτό, λέει ο Αβάσης Σάκ, τυχαία, το βγήκανε, έτσι αυθόρμητα, έτσι του ουρθα, δεν ξέρω πάτερ μου. Του βγήκα γιατί ζυμώθηκε με τον Θεό, ζυμώθηκε με τον πόνο αναζήτηση του Θεού. Ζυμώθηκε με, το πόνο, με τον πόνο του κενού του. Ζυμώθηκε με τον πόνο του μετεωρισμού του. Και ασκητικά ζούσε, τι σημαίνει ασκητικά ζω, Αναλαμβάνω το σταυρό της αναζήτησης Σηκώνω το σταυρό του κενού και ζητώ την πληρότητα. Mm. Τι σημαίνει ασκητικά, Αρνούμε πάντα τα θέλω μου και αφήνω και τα θέλω του άλλου να ζήσουν αυτοπεριορίζομαι για να έχει λίγο χώρο να, να σαν και ο άλλος. Αυτή είναι η ασκητικότητα, αυτή είναι η έκφραση υγείας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να νοσήσει με ευθύνη του όταν έχει τέτοια τοποθέτηση, μόνο αν ο Θεός επιτρέψει για άλλου λόγους, μόνο αν κάποια κληρονομικότητα υπάρχει, μόνο αν κάποια άλλα εξωτερικά αίτια που μπορούν και είναι πάρα πολλά αν μπορεί να νοσήσει ο άνθρωπος. Αλλά όσο αφορά την ευθύνη μα. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δείστε τι λέει για παράδειγμα ο Αφάνση Σάκ. Φεύγε την καινοδοξία. Άλλο τη ζητά και άλλος την διώχνει. Δεν είναι δύο επιλογέ. Δεν είναι κριτήρια ζωής αυτά. Ο άλλος σου λέει αν δεν με άλλο και δεν αντιστούν τη δόξα δεν ζω. Ο άλλος λέει είναι κατάρα για μένα να, να κίνησουν τη δόξα. Δεν είναι δύο τοποθετήσει. Δεν είναι κριτήρια ζωής. Έτσι ήρθε, Έτσι του ήρθε. Ανάλογα θα κάνει ο καθένας την πορεία της ζωής του, σε κάθε τομέα. Φεύγε την κοινοδοξία και θα δοξαστεί. Φοβήσου την υπερηφάνεια και θα μεγαλυνθεί. Δεν εκηρύχθηκε η κοινοδοξία στους ιούς του ανθρώπων, ούτε η ψυλοφροσύνη στο γένος των γυναικών. Αν απαρνήθηκε σε κούσια όλα τα πράγματα του βίου, να μην φιλονικήσεις καθόλου με οποιονδήποτε για κάτι το μηδαμινό να η θυλωνικία. κάτι γίνεται και κνευριζόμαστε και τσακωνόμαστε το για ποιον λόγο τσακωνόμαστε δείχνει και ποιοι είμαστε να παρήφη για σημαντικά, για σήματο, για 5 ευρώ άλλοι μαχαιρώνονται για σήματο διαφορά δείχνει ποιοι είμαστε δεν είναι κριτήρια ζωής και αυτά να μην θυλωνικήσεις καθόλου με οποιοδήποτε για κάτι ομοιδαμινό εάν εσύ χάθηκες, την πλειονεξία απόφευγε αυτούς που την επιδιώκουν γιατί θα σου βάλουν το μικρόβιο σιγά σιγά Σα, θα σε βάλουν σε αυτή την ταραχή απομάκρυνε τον εαυτό σου από τη σπατάλη αγάπησε τους πτωχούς για να αποκτήσεις και εσύ δι' αυτόν το έλεος μην πλησιάσεις τους φιλονίκους για να μην αναγκαστείς να χάσεις τη γαλήνη σου. Μην αιδιάζεις από τη δυσοσμία των αρρώστων και μάλιστα των πτωχών διότι έχει και εσύ σώμα. Μην επιπλήξεις τους θυλημένους στην καρδιά για να μην, για να μην μαστιγωθείς με το ραβδί τους και ζητήσεις παρηγορητά και δεν θα έβρει. Μην περιφρονήσεις τους ακροτηριασμένου, διότι στον άδειο όλοι θα βαδίσουμε ισότιμα. Αγάπησε τους αμαρτωλούς και μην τους καταφρονήσεις για τα λατώματά τους. Μην τυχόν και εσύ πειραστείς με παρόμοια. Ενθυμίζου ότι είσαι κοινωνός της γεώδους φύσεως και βεργέτη τους πάντες. Ευεργέται του πάντε, είναι μια τοποθέτηση, είναι μια άσκηση, αλλά έχει λόγο. Γιατί ευεργέται του πάντε, Ενθυμίσου, γιατί, για γιατί, γιατί, ενθυμίσε ότι είσαι κοινωνό τη γεώδου φύσεω, τη ίδια φύσεω είμαστε, τη ίδια ταλαιπωρία είμαστε, τη ίδια τραγικότητα είμαστε, τη ίδια ανάγκη είμαστε, τη ίδια αναζήτηση είμαστε, του ίδιου παραδείσου. Επιδιώκουμε. Όταν λοιπόν είμεθα σε ίση κατάσταση, στην ίδια μοίρα, τότε έχουμε το λόγο, το κίνητρο, να βερειοποιούμε τους πάντες. Γιατί όμως γίνεται αυτό, γιατί ενθυμούμε αυτό το πράγμα. Αν το λυσμονήσω ότι είμαι τη ίδιας φύσεως, της ίδιας κατάστασης, δεν θα βερειοποιούμε τους πάντες, θα συγκρούμε με όλους. Γιατί το ξεχνώ, γιατί είμαι στα πάθη μου. Είμαι σε άλλη πρόταση ζωή δοσμένος. Να μην επιπλήτεις όσους έχουν ανάγκη της ευχής σου και να μην αποστερείς αυτούς από τους μαλακτικούς λόγους της παρηγοριάς. Για να μην απολεσθούν και σου ζητηθούν οι ψυχές των. Αλλά μιμήσου τους ιατρούς που θεραπεύουν τα θερμότερα πάθη με τα ψυχρότερα φάρμακα και τα ψυχρότερα πάθη με τα αντίθετα αυτό είναι μια πράξη ζωής που είναι ένα ήθος ζωής αυτό το ιθος ζωής δεν το διδάχθηκε από κανένα βιβλίο το διδάχθηκε από τη χάρη του Θεού δεν κάθεται ο άνθρωπο στην κοσμική γνώση, αναλύ, ξανααναλύ, να κατανοήσει, να ερμηνεύσει. Στην πνευματική γνώση, συντρίβεσαι, ζητήσαι το έλεο του Θεού, με έτσι απλά, και ο Θεό σου δίνει ένα ήθο, σου δίνει μια αίσθηση, σου δίνει ένα θησαυρό, και αυτό ο θησαυρό σου γεννά αυτή τη γνώση. Δεν κάθεται να σου ρωτήσει το Θεό και να σου απαντήσει, να σου εξηγήσει, να σου αναλύσει. Αυτέ είναι κοσμική γνώση. Στην συμπληρωτική γνώση τα συντρίβεσαι και ζει σε ένα μετανία. Ζει στο φωτισμό του Θεού. Ο φωτισμό του Θεού είναι ο θησαυρό που μα κάνει θεοδιδάκτους και θεοκινήτους Και σε κάθε περίπτωση δείχνει ο Θεό τι είναι το αληθινό. Ο Αβά είχε τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού λειτουργούσε και έβγαιναν αυτά. Και η χάρη του Θεού δεν έρχονταν στο αυτή και του έλεγε, του ξηχούσε το όνειρο. Αλλά η ίδια η χάρη ήταν η ζωή, και αυτή η ζωή εκφραζόταν έτσι. Η διχάρηση είναι η ζωή. Η ζωή είναι αυτό το πράγμα. Είναι ζωή αυτό το πράγμα. Αυτά τα λόγια είναι ζωή. Είναι υγεία αυτά τα λόγια. Όταν ζει ο άνθρωπος αυτά τα λόγια, θεραπεύεται. Αν ζει τα άλλα λόγια που λέει δικό μου και δικό σου, χάνεται, αρρωσταίνει. Αυτά τα λόγια που λένε Ήμαρτον, ελέησε με θέα και έχει αυτή τη μαλακτικότητα, αυτή την παρηγοριά, αυτή την ευαισθησία, είναι υγεία. Η άλλη τοποθέτηση, φταίω. Είσαι άγριο, είσαι σκληρό. Τι έκανε στη ζωή μου, Μου κατέστρεψε ζωή. Αυτό είναι ο άλλο λόγο, που είναι αρρώστια. Δεν έχει θείο μέσα του. Μπορεί να πηγαίνει στου πνευματικού να δικαιωθούμε βεβαίω και να λέμε όπως τα βλέπουμε για να πείσουμε τον πνευματικό για τα δίκαιά μα. Και αν δεν μα βολεύει, πάμε σε κάποιον άλλο που θα τον πείσουμε ότι έχει τα δίκαιά μα. Αλλά η αρρώστια μα θα είναι αρρώστια. Τι να κάνουμε. Στο τέλο θα τα βάλουμε το θείο που μας αδίκησε, που μα έβγαλε νευροτικού ή ή άρρωση οτιδήποτε άλλο ανάγκασε στη συνέχεια λέει τον εαυτό σου όταν συναντήσεις τον πλησίο σου να τον τιμήσεις επάνω από τα μέτρα του φίλησε τα χέρια και τα πόδια του και κράτησε τα πολλές φορές με πολλή τιμή και βάλε τα επάνω στα μάτια σου και παίνεσαι το γιαρετές που δεν έχει όταν δεν χωριστεί από αυτόν Λέγει γι' αυτόν ό,τι αγαθό και τίμιο υπάρχει. Διότι με αυτά και τα παρόμοια τον προσελκύεις το αγαθό και τον αναγκάζεις να εντρέπεται από την προσφώνηση που του απίφθυνες. Και σπήρεις αυτόν σπέρματα αρετής. Από την τέτοια τακτική που συνηθίζει τον εαυτόν σου, τυπώνεται μέσα σου αγαθός τύπος τι ωραία κουβεντα αγαθός τύπος αυτό που είπαμε κριτήρια ωραία λέξη είναι; τυπώνεται μέσα μας αγαθός τύπος και σύμφωνα με τον αγαθόν τύπο ή τον κακόν τύπο είναι και οι επιλογές μας αν εξετάσουμε τις επιλογές μας θα καταλάβουμε ποιοι είμαστε και τι κρύβεται μέσα μας Και θα αποκτήσεις πολύντα ταπείνωση και χωρίς κόπο θα κατορθώσεις τα μεγάλα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αν αυτός έχει κάποια ελαττώματα, τιμόμενος από σένα, δέχεται εύκολα τη θεραπεία από σένα. Εντρεπόμενος από τη τιμή που του έκαμες. είναι να κάνεις, τι κάνεις. Το το λέει κάτι άλλο εδώ. Όταν σου λέει πράγματα που λέει λίγο που σκόβερες. Και πού το... Που Εκεί άσθενες άσχημα. Λέει μία ιδένη και να... Δεν έχεις τίποτα. Τι να πεις. Μια Σε κουβεντούλες να βρισκόμαστε. Για να τον πεις ότι εκτός από τις άλλες τρές που σου έδωσες είσαι και ταπεινός. Για να τον πεις ότι εκτός από τις άλλες τρές που σου έχει αποδώσει είσαι και ταπεινός. Μην ασχολείσεις καθόλου. Επ' αφήνα έξ' σκίση με το δράσμα αν δεν ξεκινήσεις γυναίκα σου Αν δεν ξεκινήσεις γυναίκα σου Είναι εδώ γυναίκα σου Πες ελεύθερα μία λάθου Κι αν είναι Ξέρεις ε, Θανάση μου Αυτό το ψήρισμα δείχνει κάτι Είμαστε πολύ πονηροί Πολύ το ψάχνουμε Ο αγαθός άνθρωπος σου ε, σου φαίνεται, Αφού σου φαίνεται άστο Αφού σου παράδειγες Άμα σου διβαράει Πες το και εσύ έτσι και να δουλεύεις τον άλλο <Κι> Κοιτάξτε Τώρα είπαμε για αυτό Μην το πολύ σχολιάζουμε έτσι Άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του ησυχία Και έχει προσευχή δεν, δεν βλέπει ότι σύμβε Δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα Λειτουργεί με άνυνση, με φυσικότητα Με ευγένεια, με αγάπη να <Κι> να βοηθήσουμε, το ποιοι είμαστε πρόσκοποίη. Τα Τι είναι ανθρώπινα δεν βοηθάμε. τι ανθρώπινα και Χαλαρώ το μυαλούδάκι το να Χαλαρώσει και να είμαστε άνετοι. Και φυσική λέγει ο Μπορφύριος, Απαλά. Να μην φυκόμαστε εσωτερικά ούτε στην προσευχή της σχέση μας, είμαστε απλοί απλή και φυσική άνετη. Ξέρετε, τελικά το πιο πνευματικό είναι να είμαστε άνετοι και φυσικοί άνθρωποι, έχει καταντήσει. Να είμαστε φυσιολογία απλή και φυσικοί άνθρωποι. Άνετοι. Και αυτή η απλότη και φυσικότητα είναι καθρέφτης, καθαρή προσευχή. καθαρής προσευχής. Όταν όμως έχει καθαρή προσευχή, έχει μια φυσικότητα, μια άνεση, μια απλότητα. Το πολύ πλεγμένο πράγμα. Δεν είναι και τόσο καλά. Να δούμε για κάτι τελευταίο. Αυτόν τον τρόπο να ακολουθείς πάντοτε, το να είσαι δηλαδή ευπροσίγωρος και επενετικός προς όλους και να μην παρεξίνεις κανένα ή να ζηλεύσει. να συμπληρώσουμε ούτε να κάνεις τον άλλο να ζηλεύσει. Πάρε και αυτό το κόλπο. Πειδή λοιπόν. έχω μια σύγκρουση μέσα να το διαλύσω εγώ με τρόπο. Το κάνω να σκάσαι από τη του. Και αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται. Και είμαστε ανένοχοι στα μάτια των άλλων, αλλά να αποτεθείς θύμαστε... λοιπόν. ούτε για την πίστη ναι, και να μην παροξύνεις κανένα ή να ζηλεύσεις ούτε για την πίστη ούτε για τα κακά του έργα. Αλλά να φυλάγει ώστε να μην με είναι ή να κανένα για κάτι. Διότι έχουμε απροσωπόλυπτο κριτή στους ουρανούς. Αν όμω θέλεις να τον παναφέρεις προς την αλήθεια, Θανάση, λυπήσου γι' αυτόν και υπέτου με δάκρυα και αγάπη ένα λόγο ή δύο. Και μην εξοργησήσεις εναντίον αυτού και σε ένα σημείο να όχι πολλά λόγια. Με καλόν τρόπο ένα-δυο λόγια. Εφόσον υπάρχει προσευχή. Διότι αγάπη δεν γνωρίζει να θυμώνει ή να παροξύνεται ή να με με εμπάθεια. Με εμπάθεια. Ένδειξη της αγάπης και της γνώσεως είναι η ταπείνωσης που γεννάται από την αγαθή συνείδηση. Αυτά αρκετά. Λοιπόν, έχουμε αγρυπνία για όσους θέλουν από εδώ, θα πάμε στον Ναό. Δύο άλλες ανακοινώσεις. την Κυριακή που έρχεται είναι η τελευταία δεύτερη Θεία Λειτουργία για φέτος. Και μου είπανε κάποιο όμιλος φίλων του Αγιώρους, με παρεκάλεσε να κάνω μια ανακοίνωση, θα κάνουν μια ημερήσια εκδρομή στο το γύρο του Αγίου Όρους προς κινηματική εκδρομή, μία Ιουνίου και θα ξεκινήσω από το χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου 7 η ώρα το πρωί. Τι μέρα είναι μία, κύριε Κίνε. Έχει τα τηλέφωνα εδώ, αν κάποιος ενδιαφέρεται, το τα δίνω, να μην τα λέμε δημοσία. Να είστε καλά. Χριστός ανέστη τέκνε κρόνθ, θανάτου, θα να και τη ενισμή μας η ζωή χαρισάμενος.